Λέω στου θυλαθτέ μα ότι δεν υπήρξε καμία υπόδειξη. Αυτά είναι ευγενικά να μην πω για δεν είναι σωστό. Α είναι πιέσει των ανταγωνιστών. Ότι μαζεύονται, δηλαδή τώρα αυτοί που έχουν τι εταιρείε παραγωγή ρεύματο ή υποπιστέ ή ξέρω εγώ ε, άλλοι και μαζεύονται και συνεδριάζουν για τον τρόπο που θα μειώσουν την τιμή του ρεύματο ή των άλλων υπηρεσιών. Γιατί δεν του πιστεύει. πώς θα του πιστεύω αυτό, για διεκρίνηση πειράμικαν. Α, ναι, βέβαια. Ε, ναι, γιατί το τους έχει βάλει νομίζω ο Έχει βάλει το μαχαίρι στο λαιμό. Η ρήτρα προσαρμογή όταν σχεδιάστηκε σχεδιάστηκε ω ένα μέτρο εξαιρετικά υπέρ των καταναλωτών. Του λέει θα τα μειώσετε, μά. κόψτε Λέτε, το λαιμό σα. Δεν με νοιάζουν τα μπόνου. Περίμενε, παιδιά, δεν μου το χαλά τώρα, τώρα. Γιατί. Εγώ νόμιζα το κάνουν μόνοι του. Αυτό μόνο επειδή είναι φιλάντροποι. Είναι πατριώτε. Το, το, κάνουν... το κάνουν, ρε παιδί μου, αλλά με μια παρένεση τη κυβέρνηση θα λέγαμε. Δεν κατάλαβε η κυβέρνηση να το χρεωθεί. Εάντε μου μαλακά δίσπιστε. Όχι, ρε φίλε, εγώ πιστεύω ότι είναι. Εσύ πιστεύει, όσο που πιστεύει. <Τιώτες>, μην μου το χαλά τώρα. Ό,τι θέλω θα κάνω. Ό,τι δεν θα κάνει. Ένα μικρόφωνο. Είσαι, μας <Τι> χαμήνουν, έτσι μα γαμμάτι να πούμε. Επειδή έχει ένα μικρόφωνο, ό,τι θα κάνει. Έτσι πάει. <Τι> Α, καλά, εντάξει. Ελά, μπράβερ, πού είσαι εσύ, τι κάνει. Ελά, ρεμπρό. Τρίψε μπρο. Κάξει <Τι Τι> <είσαι>, μπρο, <Τι> μπρο, πού το, προ, <Τι> νά, το μπρο. Να τον μπρο. Φέρετο, πάρετο, πάρετο. Τρίψε το. Τι λέει καλά. Πού είσαι ρεμπρό, τι κάνει να πούμε, ρεμάν. Εδώ, ρεμάν, τι να κάνουμε. Άραζουμε. Τσιλάρι, δηλαδή, τσιλάρι. Τσιλάρι, ρε δικέ μου. Bro. έλα γιο, τι αυτό, Ναι, καλό, bro. κοίτα πως γυαλίζει bro. στο στριβώ στο φτερό. Πόσο χέρνομαι που σου άρχου ειλικρινώς. Εγώ να δεις, χαρά, χαρά, μανίτο, yeah. δηλαδή να σου πω τρελή χαρά. Που σου μιλάω ακόμα μεγαλύτερη ε, χάρα. Δες. Να τα λέμε γι' αυτά. Ναι. Να σου πω, ρε φιλαράκι. Δεν βρίσκουν, δουλειά για στεζόν. Δηλαδή οι τεμπέληδες δεν πάνε να δουλέψουν στις στρόχλες και να παίρνουν τα ε, φ... για τους. Κι εγώ απορώ, δηλαδή πραγματικά απορώ πως δεν βρίσκουν τα τσογλάνια δουλειά. Ε, Τι θες ε, ρε μαλάκα, θες παραπάνω από 3,60 και 60 που δίνουνε και με μηδενικά δικαιώματα. Όριστε, και, δεν και, και λες δεν βρίσκει δουλειά. Πήγαινε να σου τους μου ή να δεις πω θα βρει δουλειά. Το ήταν Σέχασα, τι έγινε. Χάφκε. Αποστολή! Έλα! Μα σκοτίσαν τα αρχίλια με το γατί! Σκοτίστηκαν! Πώ? Μα σκοτίσαν τα αρχίλια με το γατί που το σε ο Μαρία μας δεν μα με τα αρχίλια με το γατί! Γιατί ο υπουργό στα κανάλια έλεγε μπέστη για το σκυλί και για το γατί! Τόσοι τόσοι βιαστές, τόσα μα, και Για το αλλά είναι το ένα ή το άλλο, δηλαδή δεν για για τα Και, και όλα αυτά <ελκοίλοι> τα γατιά <ελκοίλοι> τα πετάμε στη θάλασσα ο κάθε κάφρος απλά είναι ο... χαρακτηριστική η επιλεκτική ευαισθησία του Υπουργού για να γίνει θέμα ο Θεοδωρικάκος κοιτάει τι γίνεται βάιραλ και αναλόγω ενεργεί σου λέει άμα πω για τα προσφυγάκια στα για μου δεν είναι viral. Μπράβο, μπράβο, αγαπώ πολύ αγάπαμε, τα πα, γεια Αγάπαμε πως αγαπώ γιατί το θέλω εδώ Αγάπαμε Αγάπαμε πως αγαπώ γιατί το και θα ήταν πλούσια. Ναι, ο ναι, ναι, παρακαλώ. Γεια σου, Αποστολή. Για χαρά. Για χαρά, και τα κουτιά μπαγλά. Δε, δεν μου λε, σε παρακαλώ, αυτή η. Οι... Οι αριστεροί τη κολυμπίθρα τι διαφημίζουν τώρα? Ότι τάχα τη είναι καλύτερη από το Μιτσοτάκι. Έλα σε παρακαλώ. Όχι, τώρα διαφημίζουν νέα αρχή για πρόσωπα. Ε, μαλακίε τώρα, δεν ξέρουμε ότι ο Μιτσοτάκι είναι ένα και δεν υπάρχει άλλο κανένα. Τι καλύτερο να κάνω από το Μιτσοτάκι. Καλά, είμαστε εδώ που είμαστε. Έλα σε παρακαλώ. Πέμπα, αγόρι μου, τι θα πει νέα αρχή για πρόσωπα. Τι θα πει νέα αρχή για πρόσωπα. Τι θα πει εγώ που να ξέρω. Τότε γιατί ρωτά? Για να μάθω. Πού άκουσε. Τα ιστορία αφημίζουνε Ρώτα εκεί που τ' άκουσες τότε Για λάγο ρε που έχω να κυπτήσει Τέλος, άντε γεια yeah. Ο Μπάθος, ωραίο είναι, λεγαρά είναι Αμπρε, <πω> σ σ <μεθυμάσαι> σε θυμάμαι. Υπάει, σε. Καλά. Μπράβρα, ε, θέλω να ευχηθώ να είχε υγεία, και εσύ και ο άλλο από εκεί. Απλώ ήθελα να σου κάνω, νομίζω, έχω την εντύπωση ότι αν υποτίθεται ότι υπήρχε ένα δίλημα μεταξύ του Μητσοτάκη και του Τσίπρα, ε, ο άλλο θα επέλεγε Τσίπρα, ε, Μητσοτάκη. Τόσο μένο έχει με τον Αλέξη, τον οποίο 6 σημειωτέων γνωρίζει την αποθέωση που πάει. Ε. Ε, εντάξει τώρα. Δε, δηλαδή, ωραία λέμε για το Μητσοτάκη κόμενο, αλλά και ο Τσίπρα είναι Λουκουμάκη. Α... Λουκουμάκι, ε... όχι απλά λούκουμάκι, αποτελεσματικό λούκουμάκι όπω όλοι ζήσαμε. Και, και ο Τίμιο Μην ότι ήθελε να τον αγγίξει λίγο γιατί έχει μάθει ότι είναι πρυκισμένο, έτσι. Mm. δεν το ξεχνά αυτό. Α, δεν ξέρω, μπορεί να έχει προχωρήσει αυτό. Ξέρει εσύ αν έχει αγγίξει ή όχι τελικά. Ε, ε, δεν ξέρω, αυτό τι θέλει. Αυτό δεν ξέρω τι θέλει. Τέτοιο μένο που έχει κάποιο κόμπλετ, κάποιο είδου κόμπλετ, αγγίξει. Μήπω δεν τούκα, τσε, Δεν ξέρω, μπορεί, πολλά παίζουν. Δεν το έκατσε αυτό, ναι. Πάντω πέρα από την πλάγα τώρα και τι μαρικίε, αυτά που πιστεύετε εσεί εκτό ότι είναι οτοπικά. Ε, υπάρχει καλύτερο πολιτικό σύστημα από αυτό που ασπάζεστε εσείς, έτσι. ο Μακούνιν τα έχει αλλά αυτό είναι, ε, ε, είναι ουτοπία, από το στο δεν γίνεται έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, γι' αυτό και εγώ είμαι ένας επιβάζομενος αριστερό, γιατί πρέπει να πηγαίνεις αναλόγως στην εποχή σου. Μπράβο. Πόσε θέσει έπεσε η ελευθεροτυπία στην Ελλάδα. Πόσες. Έπεσε κάποιε θέσει, πήγατε, λέει, στην 108. Γιατί όμω. Πόσο καιρό έχει να βγει στην Ελληνοφρένεια η δασκαλίτσα, Φιλαράκο. Mm. Αυτό το μαλίκα, το σιριζέο, μα... το σιριζαίο, τον Ταρίφα συνέχεια. Πρέπει να υπάρχει ελευθερωτυπία. Δεν δασκαλίτσα... είναι θέμα ελευθερωτυπία, είναι ότι μα έχει χέσει, μα έχει γραμμένου. Πραγματικά μα έχει λείψει η δασκαλίτσα. Εγώ ξέρει ότι πολιτικά διαφωνώ μαζί τη, αλλά πρέπει να ακούγεται η φωνή τη, δασκαλίτσα. σε χρειαζόμαστε. Πρέπει να ξαναβγεί, λοιπόν, να ας... Πω κάτι, τώρα μιλάω πολύ σοβαρά Έδωσα 80 ευρώ σήμερα να βάλω τρέλος στο ταξί Και 120 στο γιο ταχύ Για να πηγαίνει το παιδί στο πανεπιστήμιο Γαμώ τον πιπ Τον πιπ και γαμώ τον πιπ Δηλαδή βαρέθηκα να τον ευρίζω Α, Κυριάκος 200 ευρώ για κάψιμα σήμερα Γαμώ, άντε τώρα μην πω τίποτα Γεια, μην γαμπάς πολύ εσύ Εντάξει, λέμε τώρα Ε, ξέρω, ναι, στα λόγια Σε πληρώνω, σε πληρώνω για να σε βρίζω Και στις εκλογές να σε μαυρίσω Πέντε ψήφους έχω, πέντε Να του ρίξουμε, κανένα. ένα φάσκελο Άντε παιδιά, όλοι μαζί με το τρία, ε Ένα, δύο, τρία Να, Όλα, όλα, καρακόλα. Όλα, μαλάκα, που είσαι, κοχώνε. Πού είμαι, Άκου να δει τώρα, είμαι στο Άκου Τριόμφ, την αυσίδα του Τριάμβου, δηλαδή. Στο Τριούμφ, με το Τριόμφ. Τριούμφ, που είναι εκεί, τις του Στα Τα είσαι. Στο δρόμιο τη Ελλάδας, ναι, και συγκινήθηκα, ρε φίλε. ήταν αυτή. Να σου πω, γιατί του μπάτσου, ρε. Τα ανοικά να του δικάσουνε που δεν σου Κανω, στον κανω, ράλευκός, ράλευκός, δεν είναι τυγκάνω, βαράμε μόνο, δεν, Άμα δούμε βαράμε τον κλοπ ανάποδα, δεν βαράμε με Υπάρχουν τρόποι, ο μπάτσο είναι, είναι πολύ εργαλείο, είναι βλέπεις Δεν είναι μόνο κατσαβίδι, το γυρνάς ανάποδα, τάκ να σε χτυπήσει. Έχει να μα τορέψει, όχι να σε χτυπήσει βεβαίω. Και και άλλα σημεία. Όχι μόνο όπλα. Έλα, Αποστολή, τι κάνει. Έλα. Καλά είσαι. Καλά είσαι. Μια χαρά. Να σου πω, επειδή τα λέει καταπληκτικά ο Θήμιο, πράγμα πάρα πολύ σπάνιο όλα αυτά για τη ΔΕΗ και για. Είτε με ένα συμπαθητικό μου φαίνεται κι άλλε φορέ. Καλό κύριο. Θα... Εντάξει, καλό κυρίουλη είναι, ναι, ναι, ναι, ναι, δεν, δεν κακό. Σκέφτηκα δύο τραγούδια για την Παρασκευή που έχουν σχέση με όλα αυτά που λέει για τη ΔΕΗ κλπ. Ένα είναι, νομίζω του Παβλαία, το Ελλά ΑΕ. Το σταμάτι μορφωνιού uh -huh. Καλά, ψάξε με πώ το βρει. Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα και πάλι. Καλησπέρα σα κυρίε και κύριοι. Είμαστε πάλι εδώ στο τρομονέα των 8. Να σα γεμίσουμε με σκουπίδια το κεφάλι. Α την πωλέ για Να σα γεμίσουμε με φρίκι, με μιζέρια, πανικό. Έχουμε αίμα, έχουμε βι, έχουμε πόνο. Δεν είμαστε στην εποχή του τσάμπα, ούτε του δωρεάν. Έχουμε νέα από τον κόσμο φοβερά. Μα όλοι να σα καταναλωτήσω, η μέση τιμή του Απρίλιο που πλήρωσε θα χαμηλότερη από την Ισπανία και την Πορτογαλία. Να υπακούτε από εσά θέλουμε μόνο. Η ρήτρα προσαναλωγή σχεδιάστηκε ω ένα μέτρο εξαιρετικά υπ Μα παιδιά κι όλα θα πάνε καλά Τελειώσατε Και το για ένα κομμάτι ψωμί των κατσιμηχέων Αυτό άστρο υπερ πια Α υπερ ε mm. <laughs> Για ένα κομμάτι ψωμί Ο βασικός μυθός αυξάνεται κατά 50 ευρώ το μήνα Δεν φτάνει μόνο η δουλειά Είναι αδιανόητο οι άνεργοι να μην ψηφίζουν νέα δημοκρατία Για ένα κομμάτι ψωμί Μπορείς να δουλεύεις μέχρι 10 ώρες και σε αντάλλαγμα παίρνεις παραπάνω ρεπό οι άδειες. Δε φτάνει μόνο το μυαλό σου Δε φτάνει μόνο το κορμί σου Αλλά δεν κάθονται να κάνουν μια σωστή δόμηση βιογραφικού για να μπορέσουν mm. να διεκδικήσουν μια θέση στην εργασία. Το πιο σπουδαίο είναι η ψυχή σου δικαίου Έχει τους νόμους της αυτή ιστορία δεν φτάνει μόνο η δουλειά Δεν πρέπει να πούμε στου Έλληνε ότι πρέπει να δουλέψουν περισσότερο και να ζητούν λιγότερα. Κυρίε και κύριοι, έτσι ήταν και έτσι θα είναι. Υπήρχαν πάντα η αδύναμοι, πάντα οι δυνατοί. Τι τασκαλίζετε, αφήστε τα να πάνε. Όσοι αντιδρούν, να το ξέρετε, αυτοί είναι οι εχθροί. Κυρίες και κύριοι, θα τα πούμε αύριο πάλι. Κάτε έναν άγια τώρα, πιο μυραγλικά. Και αύριο, ίδια ώρα, ίδιοι φόβοι πάλι. Να σου πω τα αποστολή, όταν άκουσα την Καραμαλή και είπε το χαλάλι του... Από την ανέγερση μιας πολυτελούς κατοικίας, όταν αμείβεται το τελευταίο διάστημα με 360.000 χιλιάρικα το χρόνο, είναι προ... Χαλάλι χρησιμοί. του! Α. Βέβαια. Χαλάλη, χαλάλη του. του! Για το Στάση, Ναι. μου έρχεται στο μυαλό ρε φίλε. Ειρήνη Παπαδοπούλου, με σου ξέρει, σε αυτά τα είσαι εκεί πέρα των θεαμάτων. Που λέει το για χαλάλι σου. Α, δεν τα ξέρω τι αυτά τα αγιευτολαϊκά. Έλα που είναι αγιευτολαϊκό μου γίνεσαι του κολονάκιο, τώρα. Ας γιατί στο κολονάκι τι νομίζω ότι ακούνε. τέλος πάντων, ε, πάει η χρήση στο κολονάκι. Άστο. Θέλω έναν Χρήσπα και έλικο κύμνο, ακούνε στην καλύτερη Είναι προ και Χαλάλι του Για του Χαλάλι του Κι θα κανά για μας Δεν είναι μεγάλο, πάρα πάρα από Δεν περνά τα 500 500 μέτρα Χαλάλι Χαλάλη του. Για, χαλάλη Για χαλάλη του και χαλάλη μας. Και ο κύριο Στάση στον ελληνικό mm. λαό έκανε πολύ μεγάλο καλό. Oh. Ευχαριστούμε. Στάση. Ευχαριστούμε. Θεό, σταλίτε, κύριε Στάση. Γεια σα. Yes, telephone to America. Oh, hello. Good morning to America. Is is it morning there? Is it morning? In the period of 6:00 to 8:00. Yes, it's morning. Have a nice day. Bonjour. Have a nice Εδώ και έξι χρόνια ζω το διδακτορικό μου στην Αμερική και συζητήσω και μου και ο λόγος που σας πήρα είναι για να σας συζητήσω όποτε θέλετε και μπορείτε ε, να βάλετε δύο κομμάτια που αγαπώ πάρα πολύ Το ένα είναι... το πίσεις, του πίσεις για να καταλαβαίνει και η ομογένεια <laughs> Και το άλλο είναι το... Ποιο είναι το ένα, μήνα. I didn't hear the one One love, one life, when it's one need i didn't hear the one one is the loneliest number that do ta oh love blood di sagapsema ta Έλα, να σου πω. Έλα, τι θες. Για την άλλη Παρασκευή μην ξεχάσεις τον κύριο Λεωνίδα θέλω. Ποιο κύριο Λεωνίδα. Ο άδρος Γεωργιάδες, κατά τη γνώμη μου, είναι η λύση που μας έστειλε ο Θεός για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα που έχουμε σήμερα. Από τη Σαντορίνη, ρε, που πουλούσε το... Με τα χαλασμένα ταρικοντήσταν. Τι είναι αυτό, δεν το θυμάμαι. Καλά, ήταν αμέσω μετά τι εκλογέ του Μητσοτάκηρε που είχε δώσει την καρέκλα και μεούπατ. Εδώ σε μένα, φάρσα ήταν, τι ήταν. Ναι, ναι, ρε, φάρσα ήταν. Εγώ έμεινα ο κύριο Λεωνίδα. Όχι, άλλο ήταν ο κύριο Λεωνίδα. Αχ. Για ψάξτε, είναι επίκαιρο. Με... Αμέσω μετά τι εκλογέ είπε. Ναι, είναι καμιά εβδομάδα μετά, δύο εκεί πριν κλείσετε τότε το 2019. Δεν ξέρω, τότε ήμασταν μεθυσμένοι από την επιστροφή στην κανονικότητα και δεν καταλάβαινα. Καλά, εντάξει, έλα λοιπόν. Έλα, και σε περιμένει για φαγητό, με το ξεχνά. Ο Λεωνίδας? Ε, ναι, ποιος εγώ. Να φάω. <laughs> Εντάξει, έλα. Εσύ να φάει, μας έκανες τέλος πάντων. Έλα, γεια. Ναι. Βλύστε λίγο εδώ πέρα με τον κύριο. Θέλει να κάνει κάτι παραποναϊκά. είναι κύριε Λεωνίδα. Κύριε Λεωνίδα, παρακαλώ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, τι έχουμε. Ξενοδοχείο έχουμε εδώ. Έχουμε 8 μηχανήματα. Εναλλακία θερμότητος, έχουμε και κλιματιστικά. Ωραία και τι να κάνω εγώ τώρα. Τι να κάνετε σα τώρα. εσείς ποιο είστε. Τι θέλετε κύριε, τι πρόβλημα υπάρχει με τα κλιματιστικά. Εδώ έχετε ένα αντιπρόσωπο αλλά δεν γνωρίζει από βλάβε και τα λοιπά. Έχει μείνει το μηχάνημα εδώ τώρα και 10 μέρε. Ναι. Έρχεται ξανάρχεται, δεν μπορεί να βρει τη βλάβη. Θα τον πληρώσει κανονικά όμω δεν έχει να κάνει. Η πραγματογνωμοσύνη έγινε έτσι κι Ψηφίσατε με Τώρα τι δουλειά έχει το αναμετάλλοδο. Ε Επώ δεν έχει δουλειά. Κάντε μια προσευχή. Καλοκαίρι ναι, δεν ξέρεις. Φύγαν οι αντίχριστοι. Λοιπόν, ήρθαν τώρα επιτέλους οι θρησκευάμενοι. Οι ένθεοι. Κάντε μια προσευχή. Δεν ξέρεις ποτέ. Ο υπάλληλο δεν ξέρει. Ο Θεός. Έχω και κάτι άλλα μηχανήματα. Τις Αυτά είναι γερμανικά δεν τα πιάνει ο Θεός Ο Θεός Γερμανός δεν τους κοιτάει Εκεί θα πρέπει να κάνουμε αντικατάσταση ίσως Φρέο βάλατε φρέο Εγώ θα το βάλω Εγώ θα το βάλω Από εδώ από το τηλέφωνο Ε βέβαια Ε μα τι με παίρνει τώρα να μου πει. Από ποια περιοχή με παίρνει, δεν μου είπες Μ' ακούς? Ξέρω ακούω έχω... Κύριε Λεωνίδα μου δεν συνεννοούμαστε Πες μου λίγο από ποια περιοχή με παίρνεις Από το ακροτήρι παίρ Σαντορίνη, ξέρω τι φτέ. Τώρα κατάλαβα τι φτέ. Δεν μου πάντε Σαντορίνη από την αρχή, του κάνει blackout το ίδιο Βασίλισμα στην καλτέρα. Τα αποσυντονίζει τελείω. Όταν συνδέεται ο ήλιο με τη θάλασσα είναι καρμικό αυτό. Δεν τα λέω τώρα από το κεφάλι μου, Παγκόσμιο φαινόμενο. Συνδέεται ο ήλιο εκεί που βουτάει μέσα στη θάλασσα και πέφτει. μπλοκάρει τα φρέα όλα στα αρτήσει. Πότε θέλει διαφάει Ρέφιλα. Γιαφάι. Ναι, να σε κεράσουμε εδώ πέρα. Τραπέζει, α πούμε, έχουμε κάτι, ασταπούς, κάτι αυτά. Α, καιρνάτε κιόλα. Και να κάνουμε, δεν είμαστε αγισά. Θέλω να φάω το τέτοιο. Το αυτό τη σοκολάτα Σου φλέ σοκολάτα από το μελένιο. Έλα, έλα γory μου, έλα γory Θα με κεράσεις? λίγο μερακλή, ακούω. Μερακλή, πήγα πολύ λάθο. Είσαι πολύ λάρ. Έλα, από εδώ και θα με δει. Να πληρώσει λίγο το air ερκοτήσεο δεν το σκέφθηκε, όμω, πολύ λάρ. Δεν έχω πρόβλημα να πληρώσω. Ωραία. Πόσο δεν έχω πρόβλημα, αλλά να γίνει και η δουλειά μου. Να γίνει, φίλε μου, να γίνει, να την κάνουμε τη δουλειά. Όλοι γίνει η δουλειά, θα πληρώσουμε όλα. Εκβιαστικά. Εκβιαστικά. Ναι. Επώ θα γίνει, δηλαδή. Πρώτα θα κάνουμε τη δουλειά και μετά όχι. Κυριάκο έχουμε τώρα, δεν έχει. Θα πρέπει να προκαταβάλει ένα 45%. Πόσο είναι για περμασία στο ποσό. Και αν μετά ομιγαίνει το αν μετά κάτι δεν φτιαχτεί, το αποκλείω, το αποκλείο, θα ξοφλήσει. Δεν κατάλαβα, τι είναι έτσι, Μίτσα. Έχουμε. Τι δουλειά τώρα το ένα μετάλογο, αυτό το πω. Δεν έχει ο Μητσουράκης δουλειά Ακόμα δεν έκασε την καρέκλα Δεν έκατσε, έχει βάλει και δέκα ούπατ, τι εννοείς δεν έκατσε Και τον έχετε γλωσσιοφάει τον άνθρωπο, κάτσε να έκασε την καρέκλα ακόμα Α, δεξιούλης, κατάλαβα Τι σημασία έχει Ε, πώ δεν έκατσε Ε, στο είναι, εδώ είμαστε όλοι η οικογένεια είμαστε, δεν έχω έχουμε... Α, είμαστε οικογένεια, εγώ και εσύ είμαστε οικογένεια, δηλαδή. Ε, βέβαια, Μάλιστα. Το έχω για απούλημα το ξενοδοχείο μου, σε ενδιαφέρει Όχι, όχι, έχει χαλασμένο ερκοντίσον, δεν το κάνω, χρέπει είναι. Λοιπόν, <laughs> κύριε Λεωνίδα μου, χάρηκα πολύ που σ' άκουσα βγάλαμε, δεν θα βγάζαμε έτσι κι αλλιώς. λοιπόν Καλά το βλέπω, ναι, ναι Έλα, να σε καλά Άντε, φυλάκια. Γεια yeah. Αχ, καιρό είχα να τακούσω, τα το μόλιψε. Φυστεί διάλο ανώμαλοι όλοι. Κούμενοι, κουμούνια ανώμαλα. Όλα κουνούμαλα. Τερά τραγούδια την Active <casmati> member, και άλλο φοβάσαι για να γίνω. Κάποτε σήμερα στο πέρασμα του εγόνιου κόμπου. Στο καιρό του τρόμου και τα του φόβου. Να και να Και πριν καλάρουν το σκασμό να βγάζει. Να τα Όταν στη μίμη σου μακραίνουν οι αποστάσει. Έτσι σκηνοθέτουν το σήμερα Ακρίτοι κοσμοκράτορες βαρεύει κατά έγκυρα Είναι όλοι προβοκάτορες Που κάνοντα το φόβο σου και φτιάχνουν ιστορίε. Και ανάντια στου άπισου, τίνω <σταυροφορίες> από Αποχωρισμένου με το ίδιο ήθο και παράστημα που δεξιόντωνουν. Όσα του μοιάζουν άσχημα, έτσι και εγώ. Αφού σκιάζεσαι, ξανά σε φτύνω. Ψάχνω λοιπόν, <σταυροφο> ότι φοβάσαι για να κίνω. Γίνω, γίνω μετάφορα τσάρτη στο Ιράκ και μυρολόι στην Παλαιστίνη. Τυφλάω <σταυροφο> στη Βοστία, Αρζεγοβίνη <σταυροφο> πειρασμένου. Ιθαγένει στο Μεξικό, χίλιε έμπεξη φόβο σου στο λεξικό. Μόνα κουβα Μπορεί τζινάρ στην Αυστραλία. Τζαμί από φασίστες στην Ιταλία. Ενθελοντή, για από την Αβάνα και παιδί στη στην Τεχεράνη. Απάνει παντριμάνα, νεκρό κάταφο, δάσκαλο στη Σομαλία. Κινικημένο, Τούρκο, συγγραφέα στη Γαλλία. Έργα στα τα πετρέλαια στη Βενεζουέλα. Και στο Μπέλφαστ, μια ματωμένη φανέλα. σφαίρε στο κεφάλι, στο Λονδίνο. φοβάσαι πε μου και θα Το άλλο είναι «Don't talk too much, σώπα so «Don't talk too much, yes, yes, I know, I know, okay. Συγχαρητήρια για τον αγώνα Thank you. Ciao, ciao. Εσύ είσαι liberal. Liberal με την αμερικάνικη έννοια. Left liberal που λέμε εδώ. Είναι αυτό που λέμε στην Ελλάδα, Γιώργο μου, φιλελεύθερη. Όχι, καλέ, πάνε, μου. Ξέρω εγώ τι είστε, Democrat, Ρεπουμπλικάν. Ούτε το άλλο. Εγώ θέλω μια νέα δημοκρατία όπω είναι οι ρεπουμπλικάντε τη Αμερικής. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Δηλαδή το ούτε liberal, το πιο τέτοιο που, που έρχεται εκεί είναι. Τι άλλο να είσαι. <laughs> Πε μου, ότι έχει κόμιον είστε εκεί, Αμερικά. Το πανεπιστήμιο όμως συνάντησα πολλές φορές Τέτοιους ανθρώπους και hey, πανσπουδάστη, is there pan-spudastic there In your college Oh my god Oh my god The coronavirus is the least Is the least that can happen to you Εμένοι λες, καλή σας συνέχεια I love you, yes, bye bye Σώπα μη μιλάς, είναι ντροπή, κόψη τη φωνή σου σώπασε Κι επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος Η σιωπή είναι χρυσός Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί. Έκλεγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τις σε νοιάζεις, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Ανάμεσα σε λιγμούς και παροξισμούς κρατώ τη γλώσσα μου γιατί νομίζω Πώ από τη στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω και κάθε στιγμή το λαρίνκι μου θα γεμίζω με ένα φθόγκο με ένα ψήθυρο με ένα τράβλησμα με μια κραυγή που θα μου λέει με μια κραυγή που θα μου λέει My dear, <risa>